Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο ράδιο Αρτα. Σήμερα κόντρα στο ρεύμα θα... Και κόντρα σε ό,τι έγινε χθε Θα ισορροπήσουμε Μουσική Και θα κουτουλίσουμε στον τοίχο Και θα κάνουμε και άλλα πράγματα Μουσική Από εδώ, από την εκπομπή αυτή Είμαι ο Γιάννης Λαζάρο 2681 Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας Για να μας κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις 2681 4060 Καλημέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω γερού Ιντερνεδίου Καλημέρα στην ΕΜΕΑ Γεια σας παιδιά εκεί του ΕΜΕΑ ΠΡΕΣ Καλημέρα στην Κοζάνη, στην Πτολημαϊδα, στα Σέρβια, μέσω του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ Γεια σου Κώστα Γκιόνι με την παρέα σου Καλημέρα στην Κύπρο Μέσω του RTFM του Νίκου του Αμάραντου Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Καλημέρα σε όλους τους φίλους εντός και εκτός των τυχών Αλλά και στους οχτρού Κυρία μου και κυρία μου Λοιπόν, θα παρακολουθήσατε όλοι χθες Τη Σουργελιάδα η οποία διεμήφθη Στα... Στα... Στα! Μπορείστε! Γεια σου, πω ρε Λοιπόν, Κώστα μου τώρα την πιάνω την μπάλα Και σου λέω το εξής θα παρακολούθησες και εσύ και όλοι οι φίλοι χθε της Οργιλεάδα η οποία διεμίφθη ε, η παιτιότητη Γεωργίου Στήλιου, Στυλιωβάτη της Δημοκρατίας, Εξάρτησης Ορμόμενου, Υφυπουργού Παιδείας και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Ε, να με συγχωρέσετε που δεν θα ρίξω μιλ, ε, νερό στο μήλο της ε, εξεφτελισμένης δημοσιογραφίας. Αλλά αυτό που έγινε χθες είναι για κλάματα Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα Τώρα κοιτάξτε για να ξηγηθούμε δηλαδή Εδώ στην Άρτα όπως και στα Τρίκαλα κάποιοι λίγοι γελάνε με τις επιλογές της ζωής που λέγονται Ταμήλος, ε, Στήλιος και τέτοια α ας το αφήσουμε αυτό στην πάντα Λοιπόν έγινε ό,τι έγινε με το Στήλιο και την Κανέλη στη Βουλή και είπε ο Στήλιος αυτό που είπε στην Κανέλη ότι θέλεις κασιδιάρη και σκεπτόμενοι να τον ε, του ζήτησαν την παρέτηση και, τα και, και μετά έγινε ένας χαμός και τον πήραν και το περιφέρανε σαν σφαχτάρι στα κανάλια να λέει αυτά που λέει προσέξτε τώρα την ερετική μας σκέψη για την Ταμπακέρα δεν είπε κανένας τίποτε εκείνο που ενδιέφερε τη δημοκρατία χθες η οποία εξανέστη με αυτό που είπε ο στίλιος ήταν το ότι είπε στην Κανέλη «Θέλεις Κασιδιάρη». Το ότι η Κανέλη του είπε «Ρε εσύ δίνετε 3 εκατομμύρια ευρώ για να διαφημίσετε τα αυτονόητα που έπρεπε που μπορώ και εγώ να πάω να, να, να, να το διαφημίσω μέσω των καναλιών» δεν είπε κανένα κουβέντα. Κουβέντα για την Ταμπακέρα, κουβέντα. Γιατί η Δημοκρατία κινδύνευσε χθε. Φυσικά κινδύνευσε η δημοκρατία χθε. Από το κουκούλωμα και από το πα... από... όπως παρουσιάσατε την υπόθεση Στήλιου. Όχι ότι ο Στήλιος δεν έκανε πατάτα. Όχι... τι περίμενε δηλαδή να πει ο Στήλιος όταν του έλεγε η Κανέλη ότι δίνετε 3 εκατομμύρια ευρώ για τη διαφήμιση και τα κλπ. Τα... Τι περίμενε δηλαδή να έχει λόγο, αντίλογο ο Στήλιος, πού να τον βρει. Άρχισε να της λέει να πούμε ότι πήγα εγώ σχολείο στο χωριό μου... Και αυτό και ένα και άλλο και οι άλλοι του είπε να πούμε Κάτι για Μαρίες Αντουανέτες Ο, Αυτό, τι περίμενες δηλαδή το στήλιο Ακριβώς Τι ακριβώς περίμενες από το στήλιο Το πήραν λοιπόν μετά Και τον περιφέραν βγάλαν ανακοινώσεις όλοι Όλοι βγάλαν ανακοινώσεις Όλοι Οι ίδιοι προσέξτε Ανατρέξτε σε δηλώσεις της Κανέλη Πριν όχι πολύ ένα μήνα Οι ίδιοι που την έβριζαν Γιατί κάνει το σταυρό τη. Οι ίδιοι αυτοί βγάλαναν Τότε δεν ήταν Πρόσεξε τώρα Το, το, το σύστημα Άκου να σου πω κάτι Γιώργη Στήλιο Επειδή ε, Λοιπόν ξεφτιλίστηκαμε για μια ακόμη φορά χθε. Όχι εμείς Η παράταξή σου και η πατριωτήλα Για μια ακόμη φορά ξεφτιλίστηκε με τις επιλογές της Γιατί αυτό είναι το καλύτερό της Θα σου πω προσωπικά το εξή. Το σύστημα σου δώσε μια ευκαιρία χθε. Εσύ δεν την άρπαξε. θα μου πεις με τι τη μυαλό να την αρπάξει. Λοιπόν, ε, αλλά μπορεί και να την αρπάξει κιόλας. Το σύστημα χρειάζεται καινούριους κασιδιάριδες, καινούριους μπουμπούκους, καινούριους βορίδιδες να γαυγίζουν στα κανάλια. Σου δώσε μια ευκαιρία χθες να το κάνεις. Λοιπόν, θα δούμε αύριο τι θα συμβεί, αν και δεν νομίζω. Λοιπόν, όσο για τα άλλα όλα αυτά, τις φωνές και τα... Και τη, και τον οριμαγδό που έγινε χθες Δεν έγινε για να υπερασπίσουν καμία κανέλη Μη μου Βαυκαλίζεστε κι εσείς Ότι έγινε για να υπερασπίσουν την κανέλη Και, και τέτοιες ε, Κατσαρότριχες Λοιπόν Για άλλους λόγους Έγινε για αυτούς τους οποίους σκέφτεστε Ακριβώς για αυτούς Αυτά τα ολίγα λοιπόν Με τη χθεσινή γελιάδα που ζήσαμε Διότι αγαπητέ μου Ελληνάρα Παρακαλώ Ναι ναι ναι Έτοιμο σύμφω Ναι ναι ναι ναι Ευχαριστώ Ευχαριστώ τηλεακροατή μου Λοιπόν Προσέξτε τώρα Ευχαριστώ τηλεακροατή μου για την Πάσα Λοιπόν Προσέξτε τώρα Την ίδια μέρα που ο Στήλιος είπε αυτό στην κανέλη Και κινδύνευσε η δημοκρατία στην Ελλάδα Ο Γιούγκερ ο Γιούνκερ, ο κολιτός του Σαμαρά και κολιτός του Τσίπρα παιδιά μη σα ο Τσίπρας ξεσκίστηκε, ήταν μεταξύ αυτών που ξεσκίστηκε να γίνει ε, πρόεδρος της Κονομισιών έλεγε ότι γράφω στα παπάρια μου προθυπουργούς και θεσμούς της χώρας ο Γιούνκερ τα έλεγε και δεν βγήκε ένας Έλληνας έμε τώρα για Έλληνα ένας να, να του πει τι γράφεις ρε τον το, του θεσμού, λέμε τώρα, Τον πρόεδρο τη Ελλάδα είναι θεσμό ο πρόεδρο. Στο χθεσινό άρθρο, λοιπόν, Ναζιστόμουτρα, όπου αναλύουμε αυτή την καταστασούλα, λοιπόν, εδώ παίζονται επικίνδυνα παιχνίδια. Ο Γιούγκερ δεν τα είπα αυτά μεθυσμένο. Α πούμε, το ότι έχει χεσμένο τον πρόεδρο τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, εντάξει, αυτό είναι γεγονό. Αλλά έχει και χεσμένο το θεσμό των Άγγλων που είναι η βασίλισσα, α πούμε. Εσεί τι λέτε. Ότι θα τολμούσε ο Γιούγκερ ένα ανθρωπάκι, ένα μεθύστακα του κόλλου ναζιστής που τον βάλανε εκεί πέρα να πούμε να θίξει το θεσμό τη αυτοκρατορία. Λέτε ότι ήταν τυχαίο αυτό που έκανε ο Γιούγκερ. Θα ασχοληθεί κανένα με σοβαρά θέματα. Ποιο να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα. Στην άρτα κάποιοι γελάνε με του φίλου, στα τρίκαλα κάποιοι γελάνε με του ταμίλου και πάει λέγοντα. Λοιπόν, αυτό έγινε χθε μεγάλη. Πέρασες δηλαδή εσένα τα προβλήματά σου σου λύθηκαν χθες. Βρήκες με ρογκάματο, να γίνουμε κουραστικοί. Βρήκες με ρογκάματο, έχεις παιδεία, έχεις υγεία, τα παιδιά είναι στους δρόμους, τα λιδωρούνε, τα κοροϊδεύουν, τρώνε και τις φάπες τους. Και ουρλιάζανε χθες οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Ο Στήλιος είπε έτσι στην Κανέλη. Η ίδια η Κανέλη, σα λέω δεν έχει περάσει ένα μήνα, η οπο αυτούς που την ε, όλοι λέει με κοροϊδεύουν και με λιδωρούν στη Βουλή γιατί κάνω το σταυρό μου, προσέξτε μάθατε τίποτε έγινε κανένας ντόρο. όχι πρέπει να αρπάζετε από... απάντως Γιώργο σου δώσανε μια ευκαιρία το σύστημα έχει ανάγκη από μπουμπούκους δηλαδή από γαβγίσματα λοιπόν, άρπαξε την ευκαιρία και γέννε πρωτοκλασά το στέλεχος. τα άλλα όλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε Σου δώσαν την ευκαιρία να γίνεις πρωτοκλασάτος τέλεχος χθες. Σε γουστάρωνε ρε αγόρι μου, προχώρα. <συσχελίου> <συσχελίου> <συσχελίου> <συσχελίου> Ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι Τι είναι, ώρα, η τηλεόρα! Έγινε ρε Καλή σου μέρα δε φίλε Τι να πει και τι να Τι να πεις παλικάρι μονά μου Εγώ ρίστε, έλα παρακαλώ <Τοίς> ναι. <Τοίς> ναι. <Τοίς> ναι. <Τοίς> ναι ναι <Τοίς> ναι. <Τοίς> ναι ναι <Τοίς> ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι τώρα να πούμε δεν είναι διαφορετικέ οι γραμμές του κουκουέ, Είναι προσωπικέ απόψει για να στηρίξει τη τη. Γιατί, για να σα βάλω στο κλίμα, μου είπε η τηλεακροάτρια ότι πριν κάνε δεκαετιά 20 ημέρε είπε η κυρία Παπαρίγα στη Βουλή ότι για 20.000 δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση κλπ. Και, και χθε η κυρία Κανέλη υπερασπιζόμενη τα τουμπανιασμένα από την πείνα ε, παιδιά ε, έγινε αυτό που έγινε με το στήλιο. Ενώ στον Ιαννό μετά τα... ήτανε αγκαλιά με τον Παλτάκο Με παλουγάρι μου τώρα, σε λέω παλουγάρι μου Αγαπημένη μου τη ακροάτρια. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς τα χάπατα Με συγχωρείς, για μάς μιλάω Δεν μιλάω για τους πολλούς τους έξυπλους Δεν μιλάω για τους πατριώτες τις πατριωτικήλας δεξιήλας Ή τη πασοκήλας Μιλάμε για εμά τους ολίγους, ηλίθιους Λοιπόν η έκταση που δώσαν χθες στην υπόθεση Στήλιου Δείχνει ακριβώς Την ποιότητα Της δημοκρατίας Και Το πως αντιμετωπίζουν τους οπαδούς τους Τους ψηφοκουβαλητές τους Λοιπόν Ακριβώς αυτό δηλαδή Ο στήλιο χθες ήταν το μαύρο πρόβατο Της δημοκρατίας Παρακαλώ Έλα Έλα Σωστό, ναι, ναι, ναι, ναι Σωστός, σωστός, σωστός, σωστός Έγινε, σωστός μου φίλος, έγινε Έλα, λίμον μου λέει φίλος τηλεκράτης. Λοιπόν, πολύ σωστός Ο στίλιος μου λέει καλύτερα να μασάει παρά να μιλάει Δυο φορές μίλησε λέει Και πέταξε λέει τις πατάτες Την πρώτη θυμόσαστε τι είπε Ότι είμαστε καλύτερα απ' την Ελλάδα από το 1950 ναι, κάτι τέτοιο τη δεύτερη, χθε τι να πει εσύ ο Γιώργακη, δε τον ξέρει το Γιώργακη. Φαντάζεσαι να μιλάει και πίσημα τώρα ο στέλιο. Ούτε ούτε αμίλο τέλο πάντων. Έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο στέλιο, πέρα από το ότι είναι ένα ομορφό ομορφόπεδο, α πούμε, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν με Λοιπόν, Αλλά το θέμα λοιπόν. Λοιπόν, τον πήρανε χθε τον έρμο το στέλιο και τον κόψανε φέτε. Οι δημοκράτες, οι δημοκράτες τώρα, πρόσεξε Οι δημοκράτες, πρόσεξε <laughs> Παρακαλώ ναι, ναι, ναι, τι να κάνει, ναι, ναι, ναι, ναι σωστό, σωστό, σωστό Σωστό, σωστό Έλα, για. Μου λέει το ίδιο πειραχτήριο ο ίδιος φίλο φίλος Τηλεαγροαντής μου λέει Δες το βίντεο που μίλαγε ο στήλιο, χτες στη Βουλή Και κλείσε τον ήχο μου λέει. κλείσε τον ήχο να δεις μου λέει Είναι φοβερή η παράσταση Το θέμα λοιπόν είναι ότι τον κάνανε φέτες Χτες το Στήλιο Αλλά πάντως εγώ Γιώργη σου λέω Σου δώσεις το σύστημα το ίδιο Χτες σου δώσε μια ευκαιρία να γίνεις πρωτοκασάτος τέλεχος Κασάτο όπως τα ακούς wow, wow. Λοιπόν Ξεκίνα λοιπόν σε όλα τα πάνελ μεγάλε. Και φώναζε, δεν έχει σημασία τι λε. Γιατί εξ... λέει, τι λέει ο Μπουμπούκο, okay. το, το, το ίδιο το σύστημα. Δεν ενοχλήθηκε καθόλου από αυτά που λέει. Να, για παράδειγμα, ο Μπουμπούκο που τρομάζει τον κόσμο, που απειλεί τον κόσμο, ο Βενιζέλο. Τότε δεν εννοώ. Η δημοκρατία δεν κινδύνευσε. Κινδύνευσε επειδή ανέφερε ο Στήλιο χθε τον Κασιδιάρη. Και βρήκε και αφορμή και ο Κασιδιάρης Τσουκ πετάχτηκε και από τη φυλακή και ο Κασιδιάρη. Τον έχουν φυλακεί τον Κασιδιάρη δεν ναι, τώρα. Και είπε αυτά που είπε ο Κασιδιάρης Και όλο το σύστημα δούλεψε μια χαρά Επανήλθε σε δημοσιότητα ο Κασιδιάρης Η δημοκρατία ξανακοιμήθηκε ήσυχη το βράδυ Εσένα τα προβλήματα λυθήκανε Παρακαλώ Αχα Λάθο κάνει, λάθ, ας σου εξηγήσω. εξηγήσω. Μία τηλεκροάτρια εδώ μου λέει ε, η κυρία Κανέλη δεν υποστηρίζει τη δημοκρατία, υποστηρίζει τη δικτατορία του προλεταριάτου. Οπότε λοιπόν, γιατί φωνάζει, να σου πω κάτι. Είσαι bit για bit τηλεκτροάτρια τώρα. Με συγχωρεί που σου μιλάει. Η κυρία Κανέλη υποστηρίζει τη, τη, τη δικτατορία του προλεταριάτου μέσω τη δημοκρατία. Πώ είπες, δεν γέλασες ακόμη Μεγάλε επαναλαμβάνω Μια χαρά το παίζουν το παιγνίδι τους και το θέατρό τους Εσύ έχεις μεροκάματο Σε ξαναρωτάω, έχεις μεροκάματο Έχεις ασφάλεια Πήρε πρωινό το παιδί σου, ξέρω εγώ, ένα κουλουράκι να πάει στο σχολείο Έχεις τα βιβλία του παιδιού σου Αφήμα ας τις πολυτέλειες τις άλλες να πληρώσεις φόρους, νίκια κλπ. Αυτά τα βασικά για να διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας. Τα έχεις. Παρακαλώ. Έλα. Έλα. Γιατί. Τον έφαγε, ναι, νέ, ναι, ναι. Τι είναι τούτο στρεφέζι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα, καλημέρα. Το γλωσσό τον άνθρωπο Κατάλαβες μεγάλε τώρα Το πρόβλημα της δημοκρατίας τώρα Είναι ο στήλιος Κατ' τίποτα άλλο Παρακαλώ Για γίγαντα Τις κολάσε Α για αυτό Άκουσες αμέσως εσύ Πήρες τηλέφωνο Α Γεωργάκη να σε καλάρε, Γιώργη, να σε καλάρε, να σε καλά. Καλή σήμερα δε φίλε, καλή σήμερα. Ο Γιώργης λοιπόν, ο Γιώργης άκουσε χάπατο και πήρε τηλέφωνο, λέει εδώ, παρόν, παρών. Διατάξτε, διατάξτε, μου λοιπόν που πάει και και δημοκρατία μεγάλε. Εντάξει, σώθηκε, όρμησαν οι δημοσιογράφοι, ειδικά κάτι μου. Ε, ε, λοιπόν, Λέ, κατάλαβες τώρα εσύ Ωρμεσαν να φάνε το στήλιο Εσύ ρε Γιωργάκη τι πήγαινε από κανάλι σε κανάλι θες Αφού δεν έχεις κανένα σκοπό Δεν μπορείς δηλαδή να γίνει ε, Μπουμπούκος να ωρίες Τι πήγαινε από κανάλι σε κανάλι Και σε κάνανε φέτες θα... oh. <laughs> Τι πουπάς ρε γιώριο έλα Δεν τύριο Δεν Έλα Λοιπόν It to be. Τι να σου πω δηλαδή μεγάλε Έτσι λοιπόν Με τα προβλήματα κυρία μου και κυρία μου ε... Της δημοκρατίας Προσέξτε προσέξτε τώρα προσέξτε Ο Στήλιος προσέξτε Έτσι για να Ο Στήλιος χτύπησε τη δημοκρατία Χθε τη βάρεσε τη δημοκρατία τη έριξε στα κολομπεράκια Κλακ κλακ κλακ, κλακ <laughs> ο Στήλιος. Προσέξτε λοιπόν το αφεντικό, το πρώην ακούστε λίγο, ακούστε. Παρακαλώ. Δεν μου λες είναι ακόμα στα κανάλια γυρνάει. Δεν τα κανάλια. Έλα για. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, προσέξτε Προσέξτε, ο Στήλιος βάλεσε τη δημοκρατία Το μέχρι χθες αφεντικό του Δηλαδή ο Λοβέρδος Προσέξτε, τι κάνει Για να καλύψει 1.100 θέσεις εκπαιδευτικών Στα σχολεία, ζητάει Από τους εκπαιδευτικούς Να δουλέψουν τσάπα Άνεφ ανεφμιστού Και να πάρουν Μόρια λέει, για να Προσληφθούν κάποια μέρα στο δημόσιο ε, Πόσο καιρός πέρασε που σας έλεγα ότι θα δουλεύετε τζάπα στο δημόσιο, εγώ έλεγα και για 50-70 ευρώ προσέξτε ο Λοβέρδος δεν την ενοχλεί τη δημοκρατία με αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι επίσημο αυτό που σας λέω ο στήλιο της έπιασε τον γόλο της δημοκρατίας χθε. προσέξτε μην πάει το μυαλό σα ότι δίνω εγώ κάνα συγχωροχάρτη στο Στήλιο Όποιο. Είπα αυτά που είπα, ποιο κατάλαβε, κατάλαβε Εντάξει γιατί έχω και το Σιριζέους Δεν καταλαβαίνουν Χριστό Πέρα από Αλέξη Παρακαλώ Α, καλό Κλοφέρδο δεν κάνεις ούτε για τσοπάνι Η γνωστή τρομοκράτησα. Έλα Μπράβο Όχι, ε εσύ, εσύ έχεις, εσύ έχεις. τι το θες το δικαλιάσιο, να πάρουμε κουτσά. κουσιά. κουσιά. <σίλια> Έγινε, σωστό, σωστό, σωστό, έλα. Οι γνωστοί, να πούμε, τρομοκράτησαν έριξε έριξαν γνωτογνωστό σύνθημα, Λουβέρδο δεν κάνει ούτε για τζοπάνεις, και μου λέει να πούμε τι θα κάνουμε Μου λέει βαρέθηκε και εσύ να τα λες Βαρέθηκα και εγώ να τα ακούω τι θα κάνουμε Τι να κάνουμε έλαντε Αν πάρουμε καμιά κουσια που να πω ξύλο δεν Δεν αντέχω εγώ τώρα ξύλο Έτσι και με πλακώσουν τώρα τα η της Δημοκρατίας λέγε με μάτ Δεν αντέχω δηλαδή Άμα μου ρίξουν μια κλωτσιά θα διαλυθώνα. Δεν αντέχω κοπέλα μου άλλο ξύλο Παρακαλώ Γεια σου Εσύ έχει απόλυτο δίκιο. Ποια είναι η μύρα μου, Έλα φούρναρι, εντάξει αγόρι μου, έλα Έλα Μόνο αυτό είπε, χτε δεν άκουσε τι... Σου λέω δεν τι, έλα τα λέμε Έλα Κράτα τους φούρνους σου, έλα γεια, γεια Γεια σου φούρναρη, γεια σου φούρναρη να σου πω κάτι τώρα ρε μεγάλε μου Καλά μου που φούρνανες εδώ Ο Λοβέρδος δεν έλεγε Ζουν πολύ οι Έλληνες να πεθάνουν Σωστός Λοιπόν Αυτό που είπε ο Λοβέρδος χθες Δεν, δεν, δεν την πειράζει τη δημοκρατία τη αρέσει Είναι χάδι Είναι χάδι αυτό Θα βγει κανένας να σκίσει το Λοβέρδο Θα μου πεις και να το σκίσει το Λοβέρδο Εντάξει του έκανε τη μούρη κρέα. Λοιπόν μεγάλο το ερώτημα δεν είναι Τι, χθες και τι έκανε στη δημοκρατία. Να κάνω μια ερώτηση σου Σαμανά τώρα. Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σου Σαμανά. Περίμα, την κάνω εδώ το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι, yeah. yes, you know, yeah, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. σωστό. Yes. Ο πρώτο ναζίστας μου λέει που αντέγραψε την... Ε... Επιγραφή που ήταν στο Άρουσβιτς Η εργασία από Λευθερώνη μου λένε να στελε ακροατήσει εδώ είναι Λοβέρδος Με αυτό που έκανε χθε με τους καθηγητές Όμω, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση Η Δημοκρατία εθίχθε χθε από το στήλιο Καμία αντίρρηση Την πόνεσε το κολομέρι Να σου κάνω μια ερώτηση κύριε πρωθυπουργέ μου Τι ανάγκη είχε η Δημοκρατία να κάνει στο στήλιο υφυπουργό Για απάντησέ μας Γιατί τον έκ Α, α, ας μην μιλάμε για τους άλλους τώρα Ας μιλήσουμε Επειδή έτυχε αυτό να γίνει με το στήλιο Τόση ανάγκη έχει αποστήλιο η η Δημοκρατία Και τον έκανε Φυπουργό Για πέ μας ρε Σαμαράνα Έλα, το κεφάλι σας σε παλουκαριά Παρακαλώ Ακριβώς Από τι είμαι, το α, μείον. Πυράστα, ε, ρε, να σε καλά, πυράστα. έτσι που λες, φίλε. Όπως το είπα, Ποια ήταν η ανάγκη της δημοκρατίας να κάνει υπουργό το σφίγγια για πε, δηλαδή. Τι, τι, τι, τι ήταν, τι είναι, α πούμε, Ο Γιαναράς Λέμε τώρα, ρε δεν, Λέμε, ρε, ρε Ο Γλινός Τι, θα μου πεις εδώ, έλα, παρακαλώ. σωστά, σωστά. Α, καλά παρατήρησε ο φίλος εδώ τηλεακροατής αλίμονα στη δημοκρατία που απειλείται από στήλιους που φτάνει να απειλείται από στήλιου ο Γιούργάκη, απειλήσε τη δημοκρατία απ' την Οκνέδ στη στην τι είναι ο τι <laughs> <laughs> να σου λέω τώρα ήταν και ο πρόεδρας Σαλονίκη ο, ο Γιουργάκη είσαι <laughs> ρε <laughs> μεγάλη εγώ στα αντιστρέφω όλα αυτά. Ο Στήλιο έκανε κακό στη δημοκρατία χθε. Ποια ήταν η ανάγκη της δημοκρατίας να κάνει υπουργό το Στήλιο, Υπουργό, τι Α αφήσουμε τους προηγούμενους ή αυτού που είναι εκεί γύρω. Παρακαλώ, τι κόψιμο ήταν αυτό για τη δημοκρατία του Σαμαρά. Για πέμα τώρα. Παρακαλώ. του μαλλικάρι. Όχι απέσβουν τώρα. Αμέσως με τα γουράκια που τρώνε τα μυαλά. Το ξέρω ναι. Έχεις δατεί καμία Να σε καλά ρε να σε καλά Να σε καλά Εδώ δεν μιλάμε για εκπαιδευτικούς Δεν μιλάμε για εκπαιδευτικούς Εξάλλου τους ζήτησε χθες ο Λοβέρντος μιλάμε, λέει να τους δουλέψουν τζάμπα για να τους δώσει μόρια Ο, ο κολύ, ο, ο κοτσαμπάσης Ο κοτσαμπάσης δεν το λέει για αυτούς τους Δεν το για αυτούς Παρακαλώ ο Κνεύ, ναι. Ο Κνεύ, ρε παιδί μου, έλα προχώρα Προχώρα Ναι, ναι Ναι, σωστό, ναι, σωστό. Έλα Έλα για τζάπα δουλεύουν οι δάσκαλοι Ο Κνεύ, λοιπόν Δουλέψτε τσάπα, λοιπόν Να σας δώσει μόρια Και κάποια στιγμή Στην άλλη ζωή Με πιλάφια με ουρί του παραδείσου Θα σας διορίσει κιόλας οι κοτσαμπάσιδε μεγάλε δίνανε ένα κομμάτι ψωμί και μέρο τη σοδειά τους κολλήγου. Το καταλαβαίνει που, που έφτασε η, η, ο πολιτισμός στην Ελλάδα εν έτη 2014. Τι έπαθε αυτό το παιδάκι εκεί, Α, Απλά έκατσε. Λέει ένα παιδάκι στο πεζοδρόμι. Λοιπόν, Καταλαβαίνει λοιπόν, Πού έφτασε η Ελλάδα το 2014, Και εσύ. Κάθεσε και ασχολείσαι λοιπόν και εξανέστης, Ελινάρα μου, δημοκρατάρα μου χθες, με την υπόθεση Στήλιου Κανέλη. Εγώ ξαναρωτάω, ποια ήταν η ανάγκη και ποιο το κόψιμο της δημοκρατίας να γίνει η ο Στήλιος. Η Στήλι τελικά. Για απάντησέ μας ρε μεγάλε. Πατριώτη, εξιούλη. Άρε Πατριώτη τη πατριωτικής δεξιά! Πατριωτικής δεξιάσης Α, α παιδιά Βουρστουμπατσιά Βουλμαζί Ρε τι έχει αυτό το παλιγαράκι yeah, yeah, yeah. Κάτσε να δω yeah, yeah, yeah. Βουρστουμπατσιά Λιμόν Τι να πούμε τώρα παρακάτω Να σου πούμε τώρα Σου λέω δεν έδωσε σημασία κανένας για αυτά που είπε χθε ο Χιτλεροναζίστα Γιούγκερ. Είδες είναι Γιούγκερ, είναι Χίτλερ. Ε, πώς μοιάζουν τα ονόματα. ο Ζαν Κλοντ Χίτλερ. ο Ζαν Κλοντ Χίτλερ, έλα ρε παιδί μου, ρε Και έχει και την πρόεδρο τον Παπαδημούλη. Τι έχει να μας πει λοιπόν ο αριστερός Παπαδημούλης για το που έχει γραμμένους το αφεντικό του, ο πρόεδράς του, λοιπόν, θεσμούς και κυβερνήτες χωρών. Ποιον χορών θα μου πεις. Λοιπόν, λες τέλος πάντων... Εκείνο που έχει σημασία είναι στο γιουρογκρούπι. Θα γίνει πρώτα αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων από την Τρόικα. Λοιπόν, και το Δεκέμβριο, μεθαύριο δηλαδή, στην επόμενη συνεδρίαση, θα συζητήσουν για την Ελλάδα. Ποιος τυχαίζει ρε την Ελλάδα. Όταν έχουν τέτοιο στρατό γερμανοτσολιάδων, οι οποίοι χθε το μόνο πρόβλημα που είχε η Ελλάδα ήταν ο Στήλιος. Τίποτα άλλο δεν συνέβαινε στην Ελλάδα χθε μεγάλε. Λοιπόν, γιατί να συζητήσουν ποιος να ασχοληθεί με την Ελλάδα λοιπόν έχουν έτοιμο φυσικά το νέο μνημόνιο το οποίο προσέξτε προσέξτε λέγεται πιστοτική γραμμή με ενισχυμένους όρους αυτά είναι τα νέα μεγάλε οι όροι που θα βάλουν στη χώρα μέχρι στιγμής φυσικά είναι άγνωστοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παραμείνει να υποπτεύει για ποια, ποια δημοκρατία σου πήραξε ο χθες Ποια δημοκρατία ακριβώ συμπήραξε ο Στήλιο χθε. Η πρώτη που, ευ, που έπρεπε να βγει, επειδή η Λιάνα γνωρίζει άριστα τώρα την επικοινωνία, σε αυτό δεν τη βγαίνει τη Λιάνας Η πρώτη που έπρεπε να υποστηρίξει το Στήλιο χθε, να μην τον φάνε έτσι όπω τον φάγανε, όχι να τον διώξουν από υφυπουργό. Το, το κάνανε φέτε σου λέω, τον είχαν εκεί σα παχτάρει στα κανάλια να πούμε. Ήμουν η που τον αμόλυσες ρε λιαννα τελικα τι εγινε ευχαριστηθηκε με αυτο που εγινε Ευχαριστήθηκε με αυτό που έγινε, Νελιάνα. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλημέρα. Μ. Πότε. Α, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, ε, σωστός, σωστός, σωστός Να είσαι καλά παλικάρι, να σε καλά Σωστός ο φίλος τηλεακροατής Έχουμε τον Αντωανέτα, τον Κασιδιάρη Το Στήλιο, τη Δημοκρατία Δεν μας είπαν λέει Εκεί πως έπεσε το αεροπλάνο εκεί δίπλα Στη κάτω να πούμε στη φρεγάδα Και ποιος να τα πει Γιατί να τα πούνε αυτά αδερφέ μου Γιατί να τα πούνε Μιλάμε χθε ορίονταν το καταλαβαίνεις Ορίονταν η Δημοκρατία χθε. Παρακαλώ. στα Σωστά στα μία χουντάρα χουντάρα πρέπει πα, πα, πα, πα, πα, πα. Κουμουνίστρια πρέπει να είναι αυτή Η στα Μου είπε καλά μου στα στα στα στα στα στα Και το Κόμμα και στα και στα και στα και όλοι και στα στα στα Και στα στα στα στα και στα στα στα στα στα στα Μπερούπωσε η Τελεακροάτρια Αυτά που λες Τους όρους Δεν τους ξέρουμε Το Δουνουτού θα είναι εδώ να υποπτεύει Διότι κυρία μου και κύριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνό Παρακαλώ Έλα ρε φορές. Φορές. Φορές. Run, run, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa, making merry, telling me he can take the freeway down. Oh, run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry around. Big. Said Santa to a boy child, what you been longing for? All my love for Christmas is rock and roll, like your guitar. Χαίρετε, χαίρετε. Ωχ, ερε φούρναρη. Συνεχίζω, ερε φούρναρη. Θα σου κάούνε τα ψωμιά, να πω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτική Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι όλη αυτή η διαδικασία για την έξοδο από το μνημόνιο ήταν σχεδιασμένη από την αρχή. Τελικά ρε, παιδιά, με συγχωρείτε. Συς είστε ο παδί, να πούμε, τη πατριωτική δεξιά ή στο παδί του Τσίπρα, προσέχετε τι λένε οι αρχηγοί σας οι συνδικαλιστές τι λένε κάποια στιγμή εκτός του ότι τι κάνουν τι λένε ανήκετε αυτή τη στιγμή στον ε, ε, το, στο λαϊκό κόμμα το ευρωπαϊκό προσέχετε τι λένε με το που θα έλεγε το μνημόνιο θα έπαιρνε τη θέση της τη θέση η Ενωμένη σας Ευρώπη για πακέτα στήριξη οι ίδιοι τα λένε αυτούς για τους οποίους σκίζετε τα βρακιά σας το λαϊκό κόμμα δεν είναι με τους πατριωτούλιδες εδώ της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά ή κάνω Ο Τσίπρας δεν έσκιζε τα σώβρακά του για το Γιούνκερ. Ποιος τα έκανε ρε μου Χρυσό. Είπα εγώ να υποστηρίξω το Γιούνκερ. Ο αρχηγός σου ο Τσίπρας τα παιδί μου κάτσε να πιω λίγο νερό κοράκια έρχεται λοιπόν τώρα ο... ο ΣΥΡΙΖΑ και μας δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να υπογράψει νέο μνημόνιο Ωραία. και η κυβέρνηση θα το υπογράψει εσύ τι κάνεις τώρα για πέμμα περιμένεις την κυβέρνηση να πέσει σαν όριμο φρούτο περιμένεις να φύγει από τη μέση ο Βενιζέλος να συγκυβερνήσεις με του Σαμαρά τι ακριβώς περιμένεις δηλαδή τι ακριβώς περιμένεις φύγει από τη βολή Αφού θες και εκλογές, εσύ δεν λες θες εκλογές Για να μην υπογραφεί λοιπόν το μνημόνιο Διέλυσέ την τηβουλή, αφού μπορείς Σου δίνει το δικαίωμα το σύνταγμα Αυτό που το κουρέλιασες μαζί με τους άλλους Είναι, κατάλαβες μεγάλε το παιχνίδι. Γι' αυτό σε ξαναρωτάω Εσύ βρήκες μερογάματο; Έχεις ασφάλεια Έχεις ζωή Σε ξαναρωτάω, εγώ θα στην κάνω την ερώτηση Καθημερινά Καθημερινά λοιπόν θα στην κάνω την ερώτηση mm -hmm. Διότι Το να Συμμετέχεις σε τέτοια παιχνίδια Κοιτάζοντας το τομάρι σου είναι πάρα πολύ απλό Λέμε τώρα ας πούμε Μιλάει, μιλάει αυτή τη στιγμή Ορίστε παρακαλώ mm. Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι ναι ναι ναι. Ναι. Λοιπόν, τα ξέραν όλα από την αρχή Σωστά Τα πάντα ξέραν και τώρα τα γνωρίζουν το, το, Εκείνο που με τρελαίνει είναι Αφού μπορούν να κάνουν τα πάντα όλο Τον κόσμο τον έχουν στο χέρι τους Υποτακτικούς μας έχουν όλους Γιατί κάνουν αυτά τα παιχνίδια Δηλαδή ευχαριστιούνται με το να βλέπουν 1200-300 χιλιάδες να υποφέρουν και να πεθαίνουν τι κόλπο είναι αυτό ρε, τι μαζόχα είναι αυτή ρε Τι μαζόχα είναι αυτή να πούμε Τι φοβούνται στην Ελλάδα Αφού δε, δεν κουνιέται ούτε ε, ε, Σπουργίτη δεν κουνιέται Τι φοβούνται Μην κάνει επανάσταση το κουκουέ Τι ακριβώς φοβούνται Τι δεν καταλαβαίνω Λοιπόν Και φτάνει στο σημείο τώρα ο Σαμαράς Να μιλάει για καταπάτηση του διεθνούς δικαίου Από την Τουρκία όταν ο ίδιος είναι Πρωθυπουργό μιας χώρας που οι κάτοικοι δεν ανήκουν, δεν έχουν δικαίωμα στο διεθνές δίκαιο Τα λέγαμε προχθές. τα είπε ο, ο Επίτροπος Από τη στιγμή που έχετε υπογράψει μνημόνια δεν, σας... δεν μπορείτε να πάτε πουθενά ούτε στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε στο διεθνές δίκαιο Πού στα σκατά ανήκει αυτός ο λαός, πού θα βρει το δίκαιο του αυτός ο λαός Λοιπόν, κατάλαβες Τρία συνδικάτα εργατών έκαναν τις Βρυξέλλες αγνώριστες Κατέβηκαν 130.000 εργάτες και φοιτητές και διαδήλωσαν Έπεσε πολύ ξύλο Τραυματίες Λοιπόν Κατάλαβες Και περιμένουν το Eurogroup στις 15 Σεπτεμβρίου Για να, κάνουν, να τα κάνουν λαμπόγιαλο Τουλάχιστον εκεί τα κάνουν λαμπόγιαλο Εδώ έχουμε να πούμε ε, Νίχι, πώ το λένε, τσίχλα και μανίνα Και ντακάπο Πάμε και για καφέ του ντακάπο μετά Λοιπόν και βέβαια γίναμε για μία ακόμη φορά είπαμε με στήλιους και τα τι να κάνει. βάλανε αγώνες απ τους, απ ε, σκηνές από τους αγώνες της ναζιστικής Γερμανίας το 36 του Ολυμπιακούς το βίντεο του Υπουργείου και το πιάσαν οι Βρετανοί δημοσιογράφοι και τους λένε καλά ρε τι κάνετε εδώ ρε μας ξυφτίλσαν, μας έκαναν σουργούν ναι η Όλγα η Όλγα Αναφαίοι μύθοι και έρωτες Ακούσαι μωρέ Χάθηκε Μιλάμε η Ελλάδα Έχει κινηματογραφημένα τέτοιες ιστορίες Μέχρι τον Σπύρο Τον Λούι τον έχει που έτρεχε Πριν τρέξει που κουβάλαγε και νερό Και πήγαν και βάλαν Δεν το κάνανε αυτό Δεν νομίζω ότι το κάνανε αυτό Έτσι Και κάνανε λάθος Αλλά κυρία μου και κυρία μου Παρακαλώ να μαζευτείτε ομάδε. Να νοικιάσουμε Πούλμαν Να νοικιάσουμε Πούλμαν να κατέβουμε στην Αθήνα Διότι ο Ρόμπας Ο Ρομπάι έγραψε βιβλίο Για το πως καταστραφήκαμε εμείς Για μα έγραψε βιβλίο πως καταστραφήκαμε Και φυσικά πού πάει να το παρουσιάσει Στην Ελλάδα Και καταλαβαίνετε τώρα ποιοι θα είναι εκεί Ούλα τα κεφάλια θα είναι εκεί Μαζεμένα Να παλαμακίζουν το Ρομπάι Εδώ ήρθε ο και παλαμακίζουν το μέχρι αριστερή από κάτω. Και ηλικίας που είχαν τότε πολεμήσει λοιπόν και τον παλα... δεν θα παλαμακίσουν το Ρομπάι που θα μας πει πως διάολο ε, μας κατέστρεψαν σε παρακαλώ πολύ. οπότε αυτοί δεν ενοχλούν τη δημοκρατία μεγάλε και η δημοκρατία των Σαμαροβενεζελοκουρέλιδων δεν την ενοχλούν αυτοί Εκεί έγινε οι 7.000 εργαζόμενοι της Deutsche Telekom, δηλαδή του πρώην ΟΤΕ στην Ελλάδα, πρώην ΟΤΕ κάποτε, που την είχαν γλιτώσει μέχρι σήμερα από τις μνημονιακές πολιτικές, πήραν ειδοποίηση από την Deutsche Telekom, δηλαδή από τον ΟΤΕ, ή αποδέχονται ότι θέλει η νέα διοίκηση ή τα χάνουν όλα. Από το Φλεβάρι του 2015, λοιπόν άκου μεγάλε, παρακαλώ. Thank you, thank you Λοιπόν, α, το φλεβάρι του 2015 Λοιπόν, θα μπορεί να προσλαμβάνει με ατομικές συμβάσεις νέους εργαζόμενους Με 500 ευρώ, 580 ευρώ Και ουράριο ιδιωτικών υπαλλήλων Είδες είναι το Ιτσετέλεκο Σκέφτεται και πράττει πριν από σένα για σένα <Ρι> Όχι παίζουμε μεγάλε Όχι παίζουμε Λοιπόν Κυρία μου και κύριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο το Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας Έχει και τέτοιο Προωθεί, προσέξτε Προσέξτε προσέξτε Αυτή δεν ενοχλεί τη δημοκρατία Προωθεί νέο Επισητιστικό πρόγραμμα Το επαναλαμβάνω Νέο Επισητιστικό πρόγραμμα Για 165.000 Ελληνικές οικογένειες Που δεν έχουν να φάνε Είδε λοιπόν η δημοκρατία Διανομή τροφής Αξίας 330 εκατομμυρίων ευρώ Από ευρωπαϊκό πακέτο Δηλαδή με λίγα λόγια Η ίδια η κυβέρνηση αποδέχεται Ότι το 10% του πληθυσμού δεν έχει να φάει Είδε η δημοκρατία Φυσικά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω Ότι θα κάνουν κανένα επιστηστικό πρόγραμμα 330 εκατομμύρια είναι να τα φάνε αυτοί Και η παρέα τους Κάτι πρόεδροι πως λέγαμε χθες για τον Γιάνο Πρόεδρος λέει του διδαστημοπλίου Του, του αστερισμού Της Ανδρομέδας Για την ε, ανάπτυξη της, ε, Των αξιών Στην Ανδρομέδα Η Αρβανιτάκη θα μου μιλήσει Για την κρίση των αξιών και άλλο να θέλω από τη ζωή ρε μεγάλε Παρακαλώ Να! Καλά! Εσύ είσαι παιδί, αμπεκτήτω. Έλα, έλα, έλα! Έχω έναν τηλεακουρατή, παιδιά, έχει σαλτάρει εντελώ. Έχει σαλτάρει ο έρμο. Θέλει, λέει, να βοηθήσει και αυτό να κάνει επιστημιστική οργάνωση. Να σου πω, μεγάλε. Είσαι εσύ Γιώργο ή Γιώργο, είσαι Έχεις του μιλό εσύ να κάνεις πεισιτιστική βουργάνους Α Που λέγαμε χθες λοιπόν σου λέω Ε πρόεδρος Φόλεν. Να μεγάλο πρόεδρος <laughs> Κατάλαβες μεγάλε 330 πακέτο Διότι Αμα ρωτήστε ο Σαμαρά Τώρα αποκλείεται να σου πει το 10% του πληθυσμού Είναι έτοιμο να ψοφήσει από την πείνα Και θα του κάνει επεισιτιστικό πρόγραμμα Αυτά ξέρει γιατί γίνονται τώρα έτσι ε? Όπω σου είπα και από την αρχή Δεν έμεινε κανένα στο πακέτο ε, τυ, τυ, τυ, Στο, στο πώς το λένε Στην ουσία της αντιπαράθεσης Κανέλη Στήλιου 3 εκατομμύρια ευρώ μωρέ καταλαβαίνει, Δίναν για διαφήμιση Προγράμματος του Υπουργείου 3 εκατομμύρια ευρώ Με παιδιά να λιποθυμάνε από την πίνα Δίναν 3 εκατομμύρια ευρώ Αυτή ήταν η ουσία του Τσακομού Σε αυτό δεν έδωσε κανένα σημασία Έλα μη μου λες τέτοια τρε Τρέλενω με σου λέω παθαίνω τρέλα να πούμε fast track. Fast track. Παρακαλώ. Περικαλύω. <συσίλια> σωστά. Μπράβο. <συσίλια> ναι, σωστά. <συσίλια> λέω, <συσίλια> σωστά. <συσίλια> μου λέει εδώ να πούμε ένα τηλεκτροντή. Καλά δεν μου λέει ρε, Μάπα να πούμε. Με αυτή την είδηση που μας είπες ότι μια χώρα που παίρνει λεφτά να ταΐσει του πεινασμένου τη είναι σε ανάπτυξη, νοείται να είναι σε ανάπτυξη. Εσύ τι να σου πω, με μπέρδεψε. Με μπέρδεψε, είμαι μεγάλε. Θα πάω να ρωτήσω έναν ΣΥΡΙΖΑ, έναν πασχόκ. Άρα, πασχόκ, μεγάλοι. Έναν δεξιούλι πατριωτούλι. Δεξιούλι Πατριωτούλη να με τι απορίε, τρε μου. Ρε, είμαστε στον απόπατο του πάτου που δεν έχει πάτο. Καλό αυτό, ε. Είμαστε στον απόπατο του πάτου που δεν έχει πάτο. Λοιπόν, και το πρόβλημα, κάτσε να δούμε. Σήμερα λειτουργεί ε, το θηριοτροφείο εκεί μέσα. Κάτι θα γίνει σήμερα. Δεν μπορεί να μην γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει τίποτε πάλι σήμερα. Κάτι θα γίνει πάλι σήμερα. Να έχουν να λένε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα μου επιτρέψετε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι παρέα Και να το αφιερώσω Κάτι φίλους εκεί στην Πτοελεμαΐδα Αλλά και σε όλο τον άλλο κόσμο Που ακούει Είναι ειδικό τραγούδι Ράτσας Λοιπόν, Άσω αφιερωμένο εκεί στην Πτοελεμαΐδα Σε όλους Και αυτό είναι ο Ειχνιάκι, ακουακινά. Ειχνιάκι, ακουακινά. Και το μαύρο. Κρατνεγκέ σαγκαρδιά του, Κρατνεγκέ oi, του, Παλί καρυπρασάνια, Έπε μέρο, πραντέλε να σκότωσαν και κείτε ματωμένο. Μαύρα πουλιά τρόγνα των και άσπρα τριγυλίστου. Φατέστε πουλεαν, φατέστε, φατέστε τον καρίπι. Συφάλασαν κολυμπετής σωμάτια πεχλιάνο. Συμπόλεμον τραγnęνανε μας Λοιπόν, αιτέντ σε παραπέτανεν, λοιπόν, ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο σε όλους τους πόντιους, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας. Mm -hmm. Θεοδοσία μου, αυτά που είπαμε, δεν προλαβαίνω τώρα αυτά που μου είπες, για την κομμουνίστρια τα πω αύριο, αύριο όχι, μετά, εγώ Δευτέρα, έχουμε χρόνο, με στεναχωριέσαι, εδώ θα τα πούμε. Αφιερωμένο λοιπόν ήταν το τραγούδι σε όλου του πόντιου και ειδικά τη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε όσου αισθάνονται πόντιοι. Δεν νομίζω να είναι λίγοι. Λοιπόν, κυρίε μου και κύριοι, αυτά για σήμερα. Δεν βλέπω τον καναλάρχη να έχει εμφανιστεί οπότε δεν ξέρω και αν θα κάνει εκπομπή. Οπότε εσεί, δεν ξέρω, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Όλο και κάτι θα γίνει. Ευχαριστούμε εμεί πάρα πολύ για την ακρόαση, για την υπομονή σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι παρατηρήσει σα. Hey. Να είσαστε πάντοτε όλοι. Πολύ καλά, για και χαρά σας. 1,5 FM Stereo